Του θέλουμε εδώ. τελεία Μουσική Δεν τον θέλω εδώ. Να φύγει η απάντηση. Όλους μέσα. Όλους. <Το> όλους μέσα. Όλους. <Το> Ε, μια μικρή δόση, έτσι, κατοψυχιάς πήραμε. Με τα δύο βληκτές. θα λέγαμε, Κανονικότητα. Υπουργού. Είπαμε, να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλαμε και το εμβατήριο. Είναι ε, πόσο το, το, το, το μέσα τους. Είναι τόσο γλυκό, τόσο ανθρώπινο... αγαπάνε τον άλλον, τον αδύναμο και εκφράζεται με αυτές τις φράσεις και με αυτό το ύφος κυρίω. Ενωμένοι πάμε, στη, είναι στην επόμενη μέρα ενωμένοι πάμε βλέπω. Ευτυχώς δεν στη χθεσινή μέρα ήμασταν ενωμένοι άνθρωποι. και δεν πρόκειται πάμε ποτέ, να, ποτέ δεν πρόκειται να ένανθούμε με όλους αυτούς. Είναι ένας ωραίος διαχωρισμός και πάντα θα υπάρχει. Δεν τον επιλέγουμε. Ναι. Δεν θα πάμε μαζί. Δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το έθνο. Πάμε... Και σε αυτή τη χώρα. Ευτυχώ. Λέμε να πάμε με του ανθρώπου, όχι με του καλύτερα. Δεν είναι υπάνθρωποι, όχι δεν, εγώ διαφόρνω αυτό το χαρακτηρισμό. Με άνθρωποι. Μισάνθρωποι. Όχι υπάνθρωποι άνθρωποι είναι παραπέντε αλλού. Μισάνθρωποι. Μεσάνθρωποι και μετά ακρόδε, οι ρατσέ, είμαι φασίστε, Κι αν είναι σχέδιο του σωρό. Του σωρό, <laughs> του σχέδιο. Α. Α. Και αν είναι, πώ το λένε αυτοί που έρχονται πράκτορε. Όλοι. Και αν είναι στρατιώτε, δεν έχει δει κάτι τρίχρονα. Εγώ δεν τα έχω δει. Ζωσμένα. Α, φαίνεται. Με πάνε. Τι έχει πάνα μέσα. Γι' αυτό του σκατά... πάνε στα βουνά εκεί τη Μυτιλίνη και στα υπόλοιπα. Mm. Να ακούσουμε το βορίδιμο, πώ ακριβώ το είπε. Γιατί τον Άδωνη το ακούσαμε προχθέ. Αλλά να ακούσουμε και του βορίδιμου. Πώ το, εξέφρασε τον πολύ πλούσιο και γαλήνιο εσωτερικό του κόσμου. Τα κέντρα αυτά θα είναι κλειστά. Από το απόγευμα και μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί mm -hmm. Όποιος έρχεται τις πρώτες 25 μέρες δεν θα μπορεί να βγει καθόλου έξω Όλους μέσα, όλους Να κάνω μια ερώτηση Βεβαίω, αφελούς Όχι, Α. καθόλου ε, Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει πρόσφυγες ή μετανάστες Είναι από χώρες Αφρικής Mm -hmm. Από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, το Αφγανιστάν είναι κάτι βουνά Ξέρουμε τη μορφολογία Και ξέρουμε και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες αυτές τις χώρες Ή είναι από χώρες πολέμου Όπως είναι το Ιράκ και η Συρία που επίσης ξέρουμε ποιε είναι οι συνθήκες πολέμου Ποιο ανόητος πιστεύει ότι με το κλειστό κέντρο θα μείνει αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί Που έχει δει και έχει περάσει Το κλειστό κέντρο ίσως και να είναι πω, παλάτι Ποιο πιστεύει ότι θα μπορεί να, κλειστεί, να κλείσει άνθρωπο εκεί μέσα και μάλιστα τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί. Αυτοί. το, το φαστάγια. Και το πουλάνε στους άλλους ότι εδώ κάνουμε έργο και ότι εδώ λύνουμε το θέμα και ότι εδώ... Πάχα, Επίσης αυτά τα με κλειστά φυλά, κέντρα ποιος θα χρηματοδοτεί. Σαν το ζωολογικό κήπο ένα πράγμα. Ναι, ναι, δεν θα γίνει. Το έχουν δεν στο μυαλό τους. Δεν θα ισχύσει. Ποιο θα, θα χρηματοδοτεί αυτά τα κλειστά κέντρα. Νομίζω η Ευρώπη, η Ευρώπη όχι, Our νομίζω, νομίζω δεν δίνει για κλειστά. Δίνει για κλειστά δίνει μόνο. Νομίζω εμεί θα τα πληρώσουμε εδώ, Από εμείς. την τσέπη, μας. Από την τσέπη μας μα. Μα τι είναι πληρώνουμε. αυτά. Θέλω να πληρώσουμε, να... βέβαια. Άμα είναι για την ασφάλεια του τόπου και για να μην διασαλλευθεί ο πολιτισμό μα, η φυλή μα και το DNA μα. όλα αυτά. Έγινε μια συγκέντρωση. Σήμερα το πρωί έγινε μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαν έρθει οι Μυτιλινοί, οι σύλλογοι του, η επίσημη εκφρασίτου. ήταν και βουλευτέ κομμάτων. και κάποια στιγμή πάει να μπει στη συγκέντρωση ο Κασιδιάρης και ο Λαγός, οι οποίοι δεν ανήκουν πια στο ίδιο κόμμα. <Ολυσίε> <Ολυσίε> Έχουν έτσι <Ολυσίε> <σχόδινε>, είναι ανεξάρτητος, <Ολυσίε> ναι. <Ολυσίε> και τους πήρανε χαμπάρει εκεί συγκεντρωμένοι και τους έδιωξαν όπως και τους αξίζει. <Ολυσίε> Γνωστών προσώπων τη <Καιναι> κλιματικής οργάνωσης χρυσή Αυγής. <Καιναι> Δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγώνα των νησιωτών, τον αγώνα <Καιναι> των, <αγώνα Καιναι> των Ματοβανδιανατών, τον αγώνα <Καιναι> των Ιντιδημιών, <βιτυγινών>, τον αγώνα <Καιναι> όλων των αγώμων. <Καιναι> έξω, έξω οι φασίστες <Καιναι> από τη συγκέντρωση. <Καιναι> έξω είμαστε <Καιναι> το <των σύνογι Καιναι> και δεν θα επιτρέψουμε <σομίως> <στο διδυτήριο σομίως> <και> το δινητήριο <μίσο> και <σομίως> να <διευθείτε. σομίως> Βρισκόμαστε εδώ για να κατακύλουμε <σομίως> την κυβέρνηση <σομίως> η οποία με απαράδοξη δύο έπρεπε σε να με τα βασικά η Χρισή Αυγή έξω η έξω η Αυτά από το κέντρο τη Αθήνα πριν κάνα δύο ώρε. Συνέβησαν στη Βασιλεία Σοφία έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί ο Λίκο όπου βλέπει κρέα. Ξέρετε, και πάει εκεί, πα και ροφήξει ένα μαϊματάκι. Ορμάει, oh, ορμάει, για τι φωτογραφίε. Και όλα τα υπόλοιπα. Δεν αναφερθούμε σε κάτι εσωτερικό. Ο, ο λαό μόνο του πήγε, μονάδα. Ναι, αφού είναι ευρωβουλευτή. Ένα μονοφασίστα, α πούμε. είναι ευρωβουλευτή. Αυτό είναι και τυχερό ευρωβουλευτή. Γιατί δεν είχε τίποτα. Ο λαό έχει εκεί αυτά που έχει. Πάντα δεν ήταν τίποτα, αλλά ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνει τι λέξει. Μάρκετ, ξεκινάει με τι λέξει. Δημοσιεύσαμε προχθέ στο site ελληνοφrenian.gr ένα κείμενο του συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, που είναι και φίλο μα, ο οποίο έχει επιλέξει ω μόνιμο τόπο κατοικία στοιχείο. Ναι. Μένει στοιχείο. Και κατά καιρού βάζουμε και πολλά κείμενά του και ασχολείται με τα θέματα του νησιού. Ε, με τι ανεμογεννήτρε που θέλουν να στήσουν, ε, εκεί ε, ε, ε, είναι υπέρ του περιβάλλοντο, τα βλέπει από μια αριστερή οπτική τα θέματα, φιλοξενούμε εμεί, βγαίνει σε συνεντεύξει, εδώ στα παραπολιτικά δεν τον έχουμε φιλοξενήσει, το Real τον είχαμε φιλοξενήσει, λέει την άποψή του για τα θέματα τη Χιού. Έτσι λοιπόν έγραψε, επειδή στη Χιού θα φτιαχτεί ένα κλειστό κέντρο κράτηση, ένα από τα πέντε θα είναι εκεί, έγραψε ένα κείμενο. δεν Είναι μια σελίδα Α4 να το βάλει όλο. Ωραία, 300 λέξει. Ξεκινάει το κείμενό του και λέει ότι θα είναι, θα είναι μια επίταξη 300 στρεμμάτων. Θα είναι σε ένα υψόμετρο 500 μέτρα, όπου οι κλιματικέ συνθήκε, όπω γράφει στο άρθρο του, στο κείμενο, είναι εχθρικέ για ανθρώπινη διαβίωση. Αυτό έχει μόνο πέφτει χιόνι ή κάνει φοδρό κρύο και το καλοκαίρι λιώνουν τα βράχια από τη ζέστη. Συνεχίζει μετά. Λέει ότι δεν υπάρχουν εκεί δίκτυα ίδρευση. Και μετά το πηγαίνει σε όλο το νησί. Λέει ότι αυτό το κυβερνητικό σχέδιο έχει αντιμέτωπη όλη την κοινωνία. Και ότι η κοινωνία της ΧΙΟΥ δεν θέλει αυτό το κλειστό κέντρο. Αναφέρεται στα σαν εμογενήτριες, αναφέρεται στην ιστορικότητα του τόπου και καταλήγει μετά και λέει ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για τη ΧΙΟΥ, δεν έχει καμία υποδομή των νησί, είναι μισές υποδομές και τα έργα που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 30 χρόνια και ε, το μετατρέπουν σε Auschwitz Αυτό είναι το συνολικό πνεύμα Το πιάνουν λοιπόν οι, δεξοί, οι του Twitter Ανόητο. Πολύ ανόητο. Η λύθη του Twitter. Mm -hmm. Και πιάσαν την πρώτη φράση που λέει ότι το ε, κάμπου αυτό, το κλειστό κέντρο, το Auschwitz, τη ΧΙΟΥ θα είναι στα 500 μέτρα ύψο. Μείνανε μόνο σε αυτό. Τελεία. Και αρχίζουν και κάνουν αστεία τύπου ε, στα 500 μέτρα. Η Αράχοβα είναι στα τόσα μέτρα. Εμεί μένουμε στα τόσα μέτρα. Ο Καστοριάννη, τα τόσα μέτρα και τι γράφεται εκεί στην Ελληνοφρένια και μα λένε στα Ελληνοφρένια. Λε και μα θίγει αυτό που το λένε στα Ελληνοφρένια και έχουν ανακαλύψει στην Αμερική. Ευχαριστούμε, τιμή μα. Και γράφουν διάφορα τέτοια. Τόση βλακεία υπάρχει. Ναι. Καταρχήν το αποδίδουν σε εμά. Αυτό είναι δει... αυτόνομη, χαζοδεξή ή ομάδα ηλίθια. Είναι και ομάδα ναι. και αυτόνομη από ό,τι κατάλαβα και έχουν και την ελληνική, σημεούλα, την έχουν. Έχουν ελληνική είναι κάτω από Την τροφή. Τόση ηλικιότητα. Τόση βλακεία. Αυτός, αυτοί που βρίζουν δεν θέλουν του μετανάστε εκεί. Το κείμενο του Γιάννη είναι ότι δεν θέλουμε του μετανάστε στοιχείο. Δηλαδή βρίσκουν ένα σύμμαχο και από τα αριστερά και αντί να το δεχτούν κάθονται στα 500 μέτρα υψόμετρο και κατηγορούν εμά και βρίζουν και λένε τι είναι, τι είναι αυτά που κάνετε και δεν καταλαβαίνετε. Έτσι από τα σύννεφα, σα να λέμε. Δεν πέφτουν καθόλου από τα σύννεφα. Πέσει, Μέχρι τώρα είχαμε είναι συνηθίσει πάθος. το του Twitter να μα την πέφτει. Και έχουμε μάθει. Έχει ένα άλλο βάθο, πρέπει να πω, μια άλλη Και αυτοί μα βρίζουν και αυτοί λένε δεν πειράζει, ok. Αλλά ετούτο εδώ είναι τώρα τρει μέρε και δεν σταματάνε. Και έχει, υπάρχει ένα συναγωνισμό. Ποιο θα γράψει αστείο με τα δικά του δεδομένα, αστείο, κατηχητικού είναι. Τι αστείο, είναι κατυχητικό. Η Αράχοβα είναι εκεί στα τόσα μέτρα. Το τάδε σημείο είναι εκεί. Εγώ λέει είναι ο άλλο από τη Γερμανία που ζω εκεί στα τόσα μέτρα. Μα, τι, δηλαδή α, το βλέπει και λε. Χαρά το κουράγιο σου που το παρακολουθεί κιόλα. Το βλέπω όταν μπαίνω τι τρει φορέ τη μέρα που μπαίνω να δούμε τι παίζει στο Twitter. Πέφτω και σε αυτά. Βλέπω και τι αντιδράσει σε μια δημοσίευση. Δεν τα διαβάζω όλα, αλλά πιάνω το κλίμα. Πραγματικά συσσωρευμένη βλακία. Πραγματικά συσσωρευμένη βλακεία. Εύκολο κοινό. Ε, εύκολα διαχειρίσιμο. Κάνει τη δουλειά μα πολύ άνετη. Και εύκολα χειραγωγούμενο κοινό. Κάνει και τη ζωή μα πολύ άνετη. άνετη. Από μα με τόσοι, αυτούς. με τόση βλακία μπορεί να του κάνει οτιδήποτε. Οποιοδήποτε μπορεί να πει. Οποιοδήποτε. Αλλά έχουν και την εμένα, αυτό που με και την ελληνική σημαούλα πάνω. Να δηλώσει ότι η βλακία του. Συνήθω όσο υποστήριξη. μεγαλύτερη η φυλακή, και τόσο μεγαλύτερη και η σημαία. Όχι, μικρές είναι γιατί το Twitter δεν εκτρέπεται. Όχι, τεράστια. Βάσαι, μπαι, μπαι στο Facebook, αντίστοιχο θα έχει. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ έρευνα τη αντιδράση. Ευτυχώ βγαίνει και η Τασία. Τη θυμάστε την Τασία, τα Τεξοδολοπούλου. Πώ δεν τη θυμάμαι την Τασία. Για το τα δεν ξεχνιέται με τίποτα η τα Τασία, Όντω. Το καταλαβαίνω γιατί είναι αυτό. Είναι θλιβερή ζωή Εσείς να είναι ποιο έτσι. Ποιο λάθο κάνατε, αν κάνετε την αυτοκριτική σας σαν αριστερή. Γιατί είναι ίδιο της αριστερά η αυτοκριτική. Ποιο. Ποιο λάθος κάνατε σε αυτή τη διαχείριση εκείνη, την κρίσιμη περίοδο. Την κρίσιμη περίοδο δεν έγινε κανένα λάθος, γι' αυτό φύγανε όλοι. Είδες τη ώρα που τα λέει Τασία". Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Ή, μιλάμε, γιατί ήταν καρακάς. υπουργός το 2015 που είχαμε πάλι μια έξαρση μεταναστευτικού, προσφυγικού και βγαίνει και λέει τόσο ωραία δεν κάναμε λάθος. Είναι αυτή η άποψη που υπάρχει στην αριστερά ότι πούμε αυτό θα πιστέψουνε. Οπότε λέμε δεν κάναμε λάθο και γι' αυτό δεν μετά... κάναμε λάθο. Ναι, ναι, ναι. Στα δημόσια. Θα λειτουργήσει και σε κάποιους, που... αφού το έπαιγαινε θα... κανένα. Αφού το πήγαινε, άρα, δεν κάναμε κανένα Άρα θα λειτουργήσει και ο... σε κάποιους το Τι το, το ότι ο κόσμο πια έχει άλλη άποψη για το συγκεκριμένο και όταν λες εσύ αυτό, μένεις εσύ μόνο σε μια μοναξιά και οι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Δεν σε πειράζει, δεν σε πειράζει. Θα έλεγε ότι υποτιμούν την ενημεσύνη του κόσμου το ίδιο με του δεξιού, Όχι. Δελώ διαφορετικό είναι. Άλλο τώρα ο υπουργό, ο Είναι, υπάρχουν Σε διαφορε... αυτό υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Στο πώ αντιμετωπίζουν την το νοημοσύνη κόσμο. του κόσμου ναι. οι δεξιοί υπουργοί από του αριστερού υπουργού. Με... Σε αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά. Την υποτιμούν και, και οι δύο. Με διαφορετικό με τρόπο. Με, τρόπο. Ε, με, τρόπο, με διαφορετικό τρόπο. Εκεί υπάρχει διαφορά. Αυτό θέλω να πω. Mm. Αλλά εντάξει, τώρα η μένη είναι παρελθόν. Τώρα να λέει η Ασία τι δεν κάνουμε. Η άλλη είναι παρόν. Και βγαίνουν και πλέον εκεί δεν έχουμε σκέτη υποτίμηση κόσμου. Εκεί έχουμε ακροδεξιό λόγο. Ρητορικό λόγο ακροδεξιό που ο, ο ισχύων νόμο πρέπει να του μαζέψει. Του υπουργού, τον Άδεν, τον, τον Βορρίδη. Πρέπει να του μπαγκλαρώσει. Για λόγου βέβαια. Ναι, γιατί χύνουν ένα δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Αυτά έχουν ξαναγίνει σε παλιότερε εποχέ. Έχουν καταδικαστεί. Πήγε και στο Άουσβιτ η τρομάρα του. Και μιλάει ότι. Δεν θα... μπορεί να τα λέει και, Ναι, το ξέρω. Και εδώ λέει 24 ώρες, -24, το 24ωρο κλειστά δεν θα μπορεί να μπει. Κοροϊδεύει και τους του ψηφοφόρου του. Εγχυρείται κλειστό πάρει, κέντρο δεν θα είναι Ναι, μάλλον γι' αυτό πήγα να δει πώ είναι τα σύρματοπλέγματα. Και τι κερατάδε πώ τα κάνουν ωραία. Και εμεί έτσι θα τα κάνουμε. Σέλφι, στοιχείο εκεί, και. Με στα... τι τρίχε, με τα παπούτσια. Και στα υπόλοιπα. Ιδέα ανόητη, θέλω να το πω το ξέρετε. Ιδέα ανόητη δεξί που γράφουν στο Twitter οι mm. ακροατέ και οι λοιποί, που είναι ανόητοι, το ξαναλέω. Συγκρίνουν, ναι, λένε ότι στα 500 μέτρα εγώ μένω στην Αράχοβα. Εσύ μένει στην Αράχοβα, Καημένε, με καλοριφέρ, με μόνωση, σε ένα σπίτι που δεν είσαι κυνηγημένο. Με πόρτε ασφαλεία. Αυτό θα μένει σε ένα κοντέινερ σε μια σκηνή. Με χιόνι και χωρί δίκτυο. Μάλλον θα πηγαίνουν με υδροφόρε στα νερά. Τι, ούτε, ούτε αυτό δεν βοηθάει. Και ο ένα πάνω, πάνω στον άλλον. Και συγκρίνει τον εαυτό του που πάει για διακοπέ ή μένει σε ένα χωριό που είναι χρόνια το σπίτι και έχει τι ανέσει. Και καλά, ο καλό τη έχει τι ανέσει. Και τη συγκρίνει και λέει όλο αυτό. Θέλω να πω διαλεκτική σκέψη πάνω από το μέσο όρο. Προ το δεξιό που είναι στο ναι, Twitter. Ναι, ναι, το δεξιό του Twitter. Αυτό περί, περίμενα. Έχει και καλού δεξιούς. Τίποτα. Οι ομάδε ηλίθια έχουν γίνει. Δεν είναι μόνο οι ομάδες, είναι Και, όλες και Οι άλλοι είναι περισσότεροι. Είναι μια είναι. ομάδα, πέντε άτομα, δέκα, δεκαπέντε, πενήντα που επηρεάζει και τους ακολουθούν και δίνει τη γραμμή και κάνουν ε, τα retweet. Ο παπά, λοιπόν, αφού φτάσαμε στο πρώτο εξάμεινο, φυγεί και ο φίλο ο παπά. είναι ο Νίκος Ο είναι ο Τι είπε για το πρώτο εξάμηνο, ναι, ναι. Τι δεν είπε. Αχα. το, το Που οδήγησε οφει, στην. είπα, στο θετικό άστατ που έβγαλε τη χώρα. Ο Φαρουφάκη έφταιγε, Να αφήσουμε τώρα. Η κουβέντα για το πρώτο εξάμεινο έχει κλείσει με ιστορικού όρου. Εσεί την επαναφέρατε. Διότι, όχι, διό... εμεί, κύριε Παπά. <laughs> Εσεί την επαναφέρατε. Η κουβέντα, η κουβέντα για το με πρώτο εξάμεινο έχει κλείσει με ιστορικού όρου, διότι ακολούθησε το πρώτο εξάμεινο η νέα λαϊκή εντολή. Έχουμε μια ιστορική κατάκτηση, στην οποία συνέβαλε η παράταξη δική μα. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. <laughs> Είναι αυτό που σου λέω για του αριστερού. Βγαίνει Τασία. Τι λάθο κάνετε το πρώτο εξάμεινο για το μεταναστευτικό. Δεν κάναμε κανένα λάθο. Τέλο. Τι έγινε στο πρώτο εξάμεινο, ρωτάνε εδώ, έχει κλείσει η κουβέντα. Άσχε να λέει. Έχει κλείσει, αυτό έχουμε πει. Ε, μα δεν έχει κλείσει η, ο, η κουβέντα. Ο, ο. Μα το κείμενό τη που βγάλαν τώρα να δουν τι πήγε στραβά, ανοίγει ξανά την κουβέντα. Δεν έχει ποτέ ναι, η κουβέντα. Δεν είναι αυτά, ζήμο έγινε. Αυτό ζήμος. Το, από τη νέα γενιά το έχει ο παπά και το μεταδίδει εκεί μπορεί ότι ό,τι λέμε εμεί αυτό και θα γίνει. Έτσι έλεγε ο παπά, θα κάνω για τα κανάλια. Θα τα κλείσω, θα τους βάλω κανόνες και τα λοιπά. Λέγαμε όλοι δεν γίνονται αυτά. Το δεν κάνε, υπάρχει περίπτωση. Θα εκτεθείτε κάνε, παιδιά. Ορίστε, θα ρεζιλευτείτε, θα εκτεθείτε, θα χάσετε και για αυτό το λόγο. Όχι, Όχι. είστε τόνοι, είστε τάλλο. Χάσανε και γι' αυτό το λόγο, ρεζιλεύτηκαν και για αυτό το λόγο. Τουλάχιστον κερδίσαμε την ανεξαρτησία των καναλλιών. Και την πολυφωνία και το νέο τοπίο. Σε σχέση με το παλιό είναι καθαρό. Τώρα το νέο τοπίο. Δεν με την κυβέρνηση ούτε με την προηγούμενη καμία. δεν Δεν ούτε πολιτικά ούτε να μια την άλλη. Δεν Όχι, πήγε πάρα πολύ ε, καλά. Έπιασε Μπράβο, το Μπράβο, Ο Νίκος ο Παπαδόπουλο. Γιατί δεν λέμε τα καλά, Γιατί να είμαστε το... κομπλεξικοί. Όχι, μόλις το είπαμε. Εγώ το εκμεύσα. Ναι, όχι, να, ναι, είναι καλό να το λέμε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, δεν είναι, δεν από τότε. Με πρόθεση να πει καλό, γι' αυτό Όχι, εγώ δεν, δεν έχω την Δεν είδα. Ωραία. Ε, τώρα που λέμε το καλό. Πάει ο Κυριάκο το καλό. Πάει ο Χτε ιδιωτική εταιρεία, ε, νομίζω τρία αεροσκάφη παρουσίασε. Και είναι και ο πρωθυπουργό τη χώρα γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση και ξέρει τη μανία που έχουμε με τι επενδύσει. Και πάει και του μιλάει εκεί. Ο Κατά... συνάδευση Κατά... συνάδευση Μπήκε και σε ένα αεροσκάφο. Είδα θα έλεγες, τα πλάνα. Μπάρμπα, ναι, Βασιλάκη. Ωραία. Ε, ναι. Μαζευτήκαν οι οικογένειε. Η Γη είναι τώρα, ναι. ναι. Ε, είδα ότι μπήκε σε ένα αεροπλάνο. Ε, τι θα κάνει να μην μπει. Θα μπει και εσύ αύριο μεθαύριο. Σε ποιο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έχω ταξιδέψει. Πρέπει στη να το με τον Κυριακού Μητσοκόπου. Στην προτιμή θέση ακριβώς. Ναι, πέρυσταν, πέρυσι ήταν. Το θυμάμαι αυτό, να σημανθεί αυτό το αεροπλάνο. Πρέπει να έχει και φωτογραφία όταν μπαίνει να ξέρει. Χτίστε το. Φεύγουμε από αυτό. Ναι. Βγάζει λόγο αφού έγινε παρουσίαση. Είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα και μιλάει. Και λέει κάτι. Σα α... μιλάει ο κυβερνήτη τη χώρα. Όχι, όχι, δεν έγινε Δεν ήταν εν Ήταν στο <ΣΣΣΣ> έδαφο. <ΣΣΣ> και. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Λέει κάτι, θέλει να πει κάτι, να πει κάτι καλό για την εταιρεία από ό,τι κατάλαβα. Oh. Και άκου πώ καταλήγει αυτό που λέει. Δεν το έχουμε μοντάρει, το έχω βάλει και δύο φορέ να το ξανακούσουμε. Και παίζουν κι εσύ αν εγώ δεν καταλαβαίνω. Το σύνθημα το δίνουν σήμερα τα δικά σα ελληνικά φτερά. Καλωτάξιδα λοιπόν τα νέα αεροσκάφη. Συγχαρητήρια και πάλι στου εργαζόμενου τη εταιρεία. Όλοι λίγο πολύ τα ίδια αεροσκάφη πετάνε. Αλλά η διαφορά που θα κάνει ένα χαμόγελο. Μια πρόσθετη προσπάθεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Μια καλή κουβέντα σε ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να ταξιδεύει μόνο του. Εξαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτές είναι που κάνουν τους μέτριους να ξεχωρίζουν τελικά από τους καλούς. Αυτές είναι που κάνουν τους μέτριους να ξεχωρίζουν τελικά από τους καλούς. Ποιον λέει μέτριο, την Ετζιάν. <laughs> τι καταλαβαίνεις ότι άλλου. Η άλλοι είναι μέτροι. Οι άλλες Οι α πούμε. Ποιο. Και είναι καλή έτσι, Η ναι. ναι. Δεν λέγεται αυτό από πρωθυπουργό. Θέλω να πω, έχω εγώ την άποψη τώρα. Θα μπορούσε να το διατυπώσει αλλιώ. Ποιο του το, το Ή ήθελε να πει κάτι άλλο. Είναι τύπο εξωγήινο τον νημητό που του φύγει και δεν μαζεύεται. Είδες το όμως το παιδάκι που το μόνο του, που το εξώρια Αυτό είναι πολύ βασικό. Εδώ μια πτυχή. Είναι να Το χαμόγελο και το παιδάκι που ταξιδεύει ξεχωρίζει το μέτριο από τον καλό. Ναι. Δηλαδή όλες οι εταιρείε του κόσμου είναι μέτρε και η δικιά μας είναι καλή. Μας σκέψτε τώρα χαμόγελο με κάνα βροχωδότη και πέμε μέτρι. με κουτσοδότη με... με τον άλλον εκεί πέρα τον περιποιημένο. Δεν είναι έτσι αίρος συνοδεί. Α, Ε, Ήμασταν εμείς μέτριοι και ξεχωρίζουμε εξαιτία και μόνο αυτού του λόγου. Ναι, δεν είναι λίγο. Ναι. Άστοχο μου φάνηκε κάπω. Και δεν τα έχω συνηθίσει αυτά από τον Κυριάκο μισοτάκι Γιατί είναι άριστος. Πάντα. Είναι επικεφαλής της Δόμνας Μιχαηλίδου. Και Της μονογιού. Αχ, την είδα στο Τέρχευο. Πού γυρνάγαμε το αεροπλάνο. Τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Γυ στο αεροπλάνο. Με τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Από ποια πόλη γύριζε. ένα αεροπλάνο και Α, από την Κρήτη. γύριζες. Κρήτη. Εγώ Δεν Όχι. Δεν Αλλά για το ότι είδα είναι είδα κωμικό... και την ίδια ότι ίσως είναι σε αυτήν την κατάσταση. <laughs> Περίπου να μην τη μιλήσω Δεν μιλήσατε κάνει... ότι είναι κωμικό στοιχείο όταν λυποθυμάει ένα παιδί στον πύργο. Δεν τα είπαμε αυτά. Ήταν απορροφημένοι στο κινητό τη. Μάλιστα. Ναι. Ούτε ότι στην ΑΣΟΕ έχει οπλισμό από τη Συρία. Αυτά τα μολότοφ, τα, τα Α, γνωστά. Ναι, όλα που, αυτά. Που δεν, δεν είπατε τίποτα κόσμο. από αυτά με τη Δεν τα είπαμε αυτά. Δεν μιλήσαμε λέω καθόλου. Βέβαια, αν είδε την παράσταση. ήρθε για την παράσταση, δεν ξέρω. Αν είδε την παράσταση, θα κατάλαβε γιατί δεν παράσταση. Λοιπόν, ε, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Α, δεν είναι Δεν είναι φιλιο, και... δεν είναι αγκαλιά, να το χαρούμε. Προφυλακτικού. Είναι προφυλακτικό. Και ραδιοφώνου. Α, αυτά α, τα δύο είναι. Ακούστε με, με υπευθυνότητα. Χωρί προφύλαξη. Ακούστε χωρί προφύλαξη. Απολαύστε είναι υπεύθυνα. Αλλά ακούστε χωρί προφύλαξη. Όλε τι ώρε. Υπευθυνότητα. Χωρί προφύλαξη. Ε, εξαρτάται τι θέλει ο καθένα. Γιατί υπάρχει και αυτοικανοποίηση κάποιε ώρε με στο πρόγραμμα. Όντω. Λοιπόν. Ιστορία ραδιοφώνου. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Επιμεσαίων χυμάτων. Συχνότητο 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον. Υμίκο 412 μέτρων. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις έκτης πρωινής της σήμερων ευρίσκεται η εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα τα πρόθυρα των Αθηνών αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο σας μιλά το αδιοφωνικό σταθμό.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 Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγουδί μου «Τα παιδιά του Πειραιά». Ελίτης πριν, Χατζηδάκης τώρα, Πολυτεχνείο, Σαράντα, όλα αυτά ενδεικτικά κάποιες στιγμές γιατί το ραδιόφωνο χωράει κάθε μέρα άπειρε στιγμές από την ιστορία αλλά έχουμε και, και δεύτερο μέρο. Εδώ ρεδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Την στιγμή αυτή η Μαρία Μενενγκίνη Κάλλα παρουσιάζεται και χειροκροτείται από το κοινό μου το οποίο κατακλείζει τι κερκίδε του οδείου Ηρόδου του Αττικού. Δύο, ένα και λύκει αυτή τη στιγμή. Λύκει ο αγόρι. Είμαστε μπεταφλητέ Ευρώπη. Είμαστε μπεταφλητέ Ευρώπη. Και μπορώ να σα περιγράψω τι γίνεται. Λέμε όλοι. Ακούτε την εκπομπή μα. Καλημέρα παιδάκια. Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα Ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικία η αντιγόνη μεταξά Θεία Λένα Σας συνδέουμε τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ Λιλιπούπολη. Το σπίτι των ανέμονων Το θέατρο της Τετάρτη. Ποια είσαι εσύ που γυαλάς και στα φύλλα Αχ μίλα Πελένε νάρκος. Να άρκησε ο μοναχό. Και μένα εγώ. Άδικα το πολεμάω τούτο το, το Μαραφέτσι. Ραδιόφωνος λέει ο άλλος. Αρρίστο. Βουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσες βίρες. Να ξέρα τουλάχιστον πώς να τις ξαναβάλω. Ο Χόρνιν αυτό. Πολύ ωραίο από ταινία. Και υπάρχει, υπήρχε και ένα άλλο ραδιόφωνο. Εποχές του και ωραίε εποχέ υπήρχε... το ραδιόφωνο. Ωραίε εποχέ γιατί ήταν θέατρο, ήταν μόνο αυτό. Δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε άλλο μέσο. Πολύ ζωντανό μέσο. Ούτε τηλεόραση, ούτε Twitter, ούτε Facebook, ούτε πληκτρολόγια. Πριν τον εκφυλισμό των playlist και των. Οι άνθρωποι γινόντουσαν. τη Καζομάρα. Προφανώ. Έφτιαχναν φαντασία. ήταν ελεύθεροι. Το ραδιόφωνο σε κάνει ελεύθερο. Τα άλλα λίγο σε τα υπόλοιπα μέσα. Το ραδιόφωνο σε κάνει ελεύθερο. Να έχει και μια μικρή υποδομή. Υπήρχε και ένα άλλο σταθ Η Φωνή της Αλήθειας Να. είναι ο παράνομος γραδιοφωνικός σταθμός ε, του ΚΚΕ. Όταν ήταν στην εξορία, εξέπεμπε από διάφορες πόλεις, Βελιγράδι στην αρχή και μετά από το Βουκουρέστι. Εδώ θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα χρόνια της Χούντας, ε, σατυρική εκπομπή στη Φωνή της Αλήθειας. Η Φωνή της Αλήθειας. Συνεχίζω με την εκπομπή μας. Κατατηρικό χρονικό Όχι με καπέλο Το μάθατε το τι θα πει παιδιά δημοκρατία Δεν είναι δύσκολο πολύ Τριγύρω σα κοιτάξτε Θα δείτε τόσα πράγματα Που από την ευτυχία Μπορεί και να μεθύσετε Μπορεί και να τρομάξετε Με γύψο να σε ελεύθερος Με φήμοτρο να ψάλεις Και να έχεις πάντα την εσά Φύλακα άγγελός σου Τα τόσα δικαιώματα Να μην έχεις που να βάλεις Και να πετά τη τσέπη σου από τσιγαρό σου. Στα τηρική εκπομπή. Mm -hmm. Στα χρόνια τη χούντας, από το εξωτερικό βέβαια, από τη φωνή τη. Αλήθεια. Η Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. ελληνοφρένια.net.gr, το, το επίσημο site. Και μα ακούτε τώρα, live τα Και στο YouTube είμαστε στο Official. Έτσι λέγεται. Από κάτω έχει και Ελληνοφρένια διαλόγους. Ελληνοφρένια, Official. Ναι. Ναι. Θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Το είπαμε, το κάναμε <Τι> Στρώσαν καινούρια χαλιά Κι άνοιξαν την πόρτα Το είπαμε, το κάναμε Όμως δεν ήρθες εσύ Ε και? Το χαμόγελό σου Λύπη ζωή μου η μισή Ε απαντώ εγώ Και <Τι> ό,τι είναι δικό Να, σου να, τρωμά, να σου έρθει, το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Επειδή είπε Ο Κυριάκο, το είπαμε, το κάναμε. Μάλιστα. Και όπω ακού, αυτό το τραγούδι είναι ερωτικό. Είναι παλιό, έτσι, δεκαετία 70. Έχει χοροδίες μέσα, η έχει. Η ελπίδα εδώ. Η ελπίδα είναι ό,τι πιο 70 υπάρχει, δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και λέει ο Στίχο: Θέλει να, το, να πει ο άνθρωπο, Ότι μου λείπει εσύ, δεν ήσουν εκεί. Το πουλί που έχει γύρισει το, το αστείο, το πουλί το PCC. Και ξεκινάει του στην δισκοτέκ, βάλαν νέα φώτα. Φέραν χαλιά, όλα υπάρχουν εκτό από, από σένα. Συγκρίνει την αγάπη του τη, τον ερωτά του τη, με κάτι χαλιά που έχουν μπει και με κάτι φώτα που μπήκαν και λείπει εσύ με τα χαλιά τα καινούργια και τα φώτα. Συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω, στη μπράβο <laughs> του, είναι πολύ. όντως μπράβο. Ωραίο το. Βγάλω πιστεύω είναι. κάθε κάτω. Κάθε... Γιατί είναι δύσκολο σε λευκή σελίδα να ξεκινήσει να γράψει κάτι. και θα πεις από την δισκοτέκ μου ήθελα να βάλτε τη δισκοτέκ των αυτούς λείπεις μέσα από την δισκοτέκ πώς θα το ξεκινήσω στη δισκοτέκ την παλιά φέραν καινούργια φώτα ναι. και δεν είσαι εσύ με τα καινούργια φώτα με τα παλιά δεν έχω θέμα Γιατί δεν τα δεν καινούργια φώτα το κενό σου Το κενό όπω ένα υπάρχει επειδή ήταν τα καινούργια φώτα. Σε, και φωτίζουν έτσι τα φώτα. Ξέρω θα βάζει όταν ήταν τα νέα κορίτσια. Εσύ θα γράφει για strip tzaddik. Όχι, δεν θα γράφω. Δεν, δεν μπορεί να το πει, κατά. δεν τραγουδιέται. <στονικο> θα ξεκινούσε. Στο strip το καινούριο βάλανε. Ah, στο στούντιο το καινούριο. Στο στούντιο. Όπω να το λέγανε <στονικο> <στονικο> έτσι. <στονικο> και όχι ραδιοφωνικό. Ρουβίκονα. <στονικο> Ρουβίκονα. Α, oh, πού η αστυνομία, είπε Ρουβίκονα. Όχι, είπα. Θα ακούσουμε και ηχητικό. Χειρότερο θα το κάνουμε. Ο Ρουβίκονα πήγε στον. Το μάλλον θα σάλτε. το πάμε αλλιώ. Όχι, ρε, αυτό είναι παλιό. Τα είπαμε τα την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό. Ε, το φλόρο τον θυμόμαστε όλοι. Την Ενέργα, τη Χελά Power που ήταν δύο εταιρείε. Θυμάμαι τι λέγαμε τότε στο Σκάι, ότι αυτέ οι εταιρείε σπάνε το μονοπόλιο τη ΔΕΗ. Επιτέλους, και επιτέλου. η γιατί... ιδιωτική, η άριστη ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να ανανεώσει, να ξεβαλτώσει το κράτο. Κέκκκ. Και, και, και. Τα τσεπώσαν και φύγανε. φάγαν 250 <συμίλια> εκατομμύρια <συμίλια> και τα τσεπώσαν. άριστη. Του ξελασπώνει ο <οι> άριστο βορείδη, βέβαια, ο δικηγόρο Στην αρχή, μετά δεν είναι γιατί είναι υπουργό. Και όχι μόνο αυτό. και συμβίβαστο. Μπήκε φυλακεί ο ένα, αλλά <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> έ <συμίλια> Επικαλείται ε. μια γνωμάτευση γιατρών, επιστημόνων, ψυχολόγων, Ά, ψυχιάτρων. Αυτό το λένε γιατροί ότι έχει ήτανε πολύ. Πλαστό ήταν. Απαιδείχθηκε ότι, ότι ήταν πλαστό. Α. Και είχε βγει μια, με πλαστό χάρτη. Προφανώ πλήρωσε. Κάτι έγινε, όπω γίνεται σε όλε αυτέ τι περιπτώσει. Αυτό έχει υπογραφεί γιατρού. Σε αυτό το γιατρό πήγε ο Ρουβίκονας Να ακούσουμε το χητικό. Είμαστε από το Ρουβίκονα. θέλουμε να μα πείσει τι δουλειά Το ψυχιατρίο του Πορυδαλλού δεν ήσουν υπόπτης. Δεν έκανα παιδιά, δεν σου σκέφτομαι, δεν είμαι υπόπτης. Άκουσε με λίγο, ήσουν υπόπτης, έγραψες μια πλαστή γνωμάτευση για ένα κύριο, αν το το όνομά του Αριστείδη Φλόρο, σκάνδαλο ενέργεια, ελάς power, υπεξαίρεση από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από τη 250 εκατομμύρια. Παιδιά. των ο Σωστά. Πήγε 70% με αναπηρία. Υποτροπιά, ουσιαστικά ήταν η γνωμάτευσή σου. Όταν μια άλλη φυλακή τον πέταξε και λύνεται, μια χαρά, εσύ τον ξαναπήρε και τον πήγε σου κορυδάλου. Λοιπόν, το αρκυλαμό για αυτό βγήκε εξαιτία σου έξω. Και δεν μόνο η μοναδική περίπτωση. Και επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται στο ψυχιατρίο, οι φτωχοδιάβολοι υποφέρουν και φεύγουν σαν τα ζόμπι έξω. Φτοχοδιάβολοι είναι μια στιγμή Ναι, ναι, ναι. Ο αριστήδο ο φλόρο που κάνει το αίστον άμμο, δεν ξέρω πώ και παρτάρνε mm -hmm. να μαγαδιά και Είχε και περισσότερο το βίντεο, εντάξει παίξαμε ένα απόσπασμα να πάρουμε έτσι μια γεύση ε, αυτών που συμβαίνουν στην Αθήνα. Τι που κατέληξε, όπως κάνει αυτά, είναι μια προειδοποίηση, στον, ή, ή, μια παρουσία ή μια έκφραση αγανάκτηση θυμού, έτσι υδρά η ομάδα, το ξέρουμε, δεν έχει, δεν καταλήγει. Τι έγινε, να καταλήξει. Εγώ, κάποτε το σπάσανε, πλάξανε πτρικά, ο γιατρός μετά, τι τί, έγινε. Τίποτα πώς. έλεγε ο γιατρός αυτά και του λένε από εδώ και πέρα μην ξαναγίνει. Αν θυμάμαι καλά το βίντεο στη συνέχεια του. No. Ω προειδοποίηση. Έτσι. Όχι mm. να μην ξανασυμβεί αυτό. Ε, ναι, αυτά συμβαίνουν. Πάμε τώρα στην κυρία Μονογιού. Η κυρία Μονογιού είναι βουλευτή. Τι είναι, Κατερίνα από... Μονογιού τη Κυκλάδων. Κυκλάδων. με έδρα τη Μήκονο. Εντάξει, τώρα εκεί... πού θα μείνει στι Κυκλάδε. Όχι, εκεί νομίζω από εκεί γεννή... Άρα... γεννήθηκε, εκεί γεννήθηκε. Ωραία. Τι ζώρι τραβάμε. Βουλευτή Μικόνο. Δεν τραβάμε κανένα ζώρι. Ευχαριστούμε το λαό, τον κυκλαδί Να μιλάει πιο συχνά. Μα αυτό Μονογιού να μιλάει. Γιατί να τη βλέπουμε μια στο τόσο. Μα και γιατί να την ανακαλύψουμε τώρα, 8 μήνε μετά. Μάλλον την πέταξε ο Κυριάκου επειδή ζωρίζουν τα πράγματα στο μεταναστευτικό. Πέταξε το βαρύ όπλο. Μονογιού yes. Και βγαίνει μονογιού λοιπόν. Πρέπει Έχουμε ακούσει πολλά, θα κυβέρνηση. ακούσουμε τα δύο ναι. καινούργια. Δεν έχω μάθει να βάζω το δάχτυλο στο μέλι Πράγμα που το κάνανε πολιτική του παρελθόντο και όχι πολιτική του δικού κόμματο. Και γι' αυτό συμμετέχω. Σε ένα, κο... σε ένα κόμμα παλιό Γιατί θεωρώ ότι έχουν καθαρά χέρια Είναι καθαρή η άποψη, κρυστάλλινη Μα... η, η πολιτική του παλιού κόμματος βάζανε το δάχτυλο στο μέλι Γι' αυτό συμμετέχω σε ένα κόμμα παλιό ε, Είναι νέα, έχει ανανεωθεί το κόμμα Δεν είναι όπως έχει παλιά Δεν έχει, είναι υπόψη σε κάποιον με μέλι και δάχτυλο ε, Όχι, Άρα... δεν μου έρχεται κάποιο. Άρα... Άρα δίκιο, η μονογιού Τη βάζουμε ονογιού. επειδή την υποστηρίζουμε να, ναι. Ε, Το καλύτερο όλων είναι αυτό που ακολουθεί <Τι> έκανα, Θα φύγουν από τη Μιτιλή να πάνε στην Αθήνα οι Έλληνες για να ζήσουν Και να αφήσουν το νησί στους λαθρο λαθρομετανάστες Λοιπόν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι που το εξασφάλισε αυτό Τη σιγουριά του Έλληνα για να Στα παράλληλα Είναι περισσότερο πρόσφυγες yeah, από yeah, ένα yeah. και εκεί μας υποχρεώνει και το Διεθνές Δίκαιο. Είναι όμως, είναι ελαφραίοι. Yeah, yeah. Έρχονται με βάρκες. όπου yeah. δεν πηγαίνω στην Τουρκία yeah. όταν θέλω να πάω ε, ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να πάω να την Αγία Σοφία. Yeah. Πηγαίνω yeah, με την yeah. yeah. yeah. ταυτότητά μου. Οπουδήποτε πάω. Δεν παίρνω τη βάρκα μου και πάω yeah. στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε. Ατράνταχτο επιχείρημα. Έρχονται με βάρκε οι Σύριοι και οι Αυγανοί, εμεί όμω δεν πάμε με βάρκε στην Τουρκία. Που όπω ξέρουμε μα βομβαρδίζουν καθημερινώ. Με βλαχεία. Ναι, <Συσιαίσια> ναι, αυτό. Κινδυνεύουμε. <σχερμο> από αυτή, τη βόμβα. αυτή την Ινή θα μπορούσαμε να πάμε με βάρκε. Και σε βρίσκει οπουδήποτε αυτή η βόμβα. Σε <Συσιαίσια> <Συσιαίσια> <σχερμο> αφήνει αλόβητο για να <Συσιαίσια> φάει <σχερμο> και την επόμενη βόμβα. Ενώ οι άλλοι σε σκοτώνει, γλιτώνει, λιτρώνει. Ναι, νοσχεύει το σπίτι σου λίγο να έχει τηλεόραση. Μα χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα ότι αυτοί έρχονται με βάρκε, όμω εμεί δεν πάμε με βάρκε απένα Ένα, Άρα. Τι σκέφτεται μέσα τη, τι, τι γίνεται σε αυτό το μυαλό. Για να μυαλό. είναι σίγουροι οι Έλληνε ότι ε, είναι μια χαρά στα παράλληλα. Στα παράλληλα. Στα παράλληλα. παράλληλα ήθελε στα να πει. Εντάξει. Είναι στα... παράλληλα. Του φωκανάκι μάλλον. Μάλλον. Κάτι έτσι, ήρθε ένα τραγούδι. Λέμε τα μικρασιατικά παράλληλα. Ναι, γίνονται αυτό. πολλά πράγματα. Και παράλληλα. Κυρία Μονόγιου είναι θεά. Είναι θεά και γράφουν, βλέπω τώρα αρχίζουν κάποιοι πάλι Όχι ανόητοι, λίγο πιο νοημονε. Να γράφουν ότι μην κάνουμε μπούλινγκ στην κυρία. Ποιο μπούλινγκ. Μπούλινγκ κάνει στον αδύναμο. Αυτή είναι βουλευτίνα. Έχει εξουσία. Δεν έχει μπούλινγκ εκεί. Βγαίνει έχει με μπούλινγκ. ένα ύφο και ένα τουπέ και πετάει την κοτσάνα. Για σεξισμό, δεν είπανε. Όχι ακόμα. Γιατί... Νομίζω. Ε, είναι θέμα. Είναι Μα τη, είναι σεξισμό. Ο σεξισμό κάνει πάντα τη δεύτερη βδομάδα. Α, Αντί να μαζέψουν να μην λέει όλα αυτά. Εν τω το κοινοβούλιο έχει την μονογιού. Είναι η Τζάκρη από το παρελθόν. Είναι η Νότοπούλου. Ποιο ή κάτι Τζάκρη, συγγνώμη. Οποτέ δεν έχουν την μονογιούση. Εκείνη είναι το Πούλου, με τα Τσέο και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, η νεολαία, οι νέες βουλευτίνες και βουλευτέ έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και γιατί δεν προβάλλονται τόσο θα έπρεπε, εγώ λέω. Δηλαδή, να τέλει, μια ένσταση αν έχω είναι αυτή. Γιατί δεν υπουργοποιούνται αυτέ. Γιατί έχουν κόμπλεξη οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Βάλει τη Μόνο να σαρώσει. Έχει βάλει τη δόμη Μιχαηλίδου. Γιατί είναι δηλαδή. ανδροκρατούμενη η πολιτική ζωή που τη, τη Μιχαηλίδου, Μιχαηλίδου. Μόνος, Πού ξαναμίλησε. Δεν ξαναμίλησε. Τρία-τρει φορέ έχει μίλησει. Έχ Ναι, εσύ που είσαι πιο. Κοσμοπολίτη. Ναι, ψάχω να βρω ένα μήνυμα. Πες. Ποιο μήνυμα. Θέλω να πει καμία εμφανισή σου, κάτι που κάνει. Βεβαίω. Και... Yeah. Αύριο το βράδυ. Βρήκα <laughs> <Δείξα> το μήνυμα. <laughs> το βρήκατε. Αύριο το βράδυ στη Χαλκίδα του Αγίου Βαλεντίνου, ημέρα των ερωτευμένων. Μόνο με σένα θα την περάσουμε. Με μένα θα την περάσουμε. Λοιπόν, με την πίτσα στο χέρι. Κατά Καταδίκη. Έρχομαι στη Χαλκίδα, στην Οδό Ονείρων. <laughs> Α, ε, ναι, ωραία. Ναι, είναι όμορφα. Και στη Χαλκίδα κατά τι 9.30 εκεί μαζευόμαστε. Νωρίς. Μα ζευόμαστε. Να ξεκινήσουμε στι 10. Ξεκινάτε 12. Ό, δεν ξεκινώ, yeah. 12 όχι, δεν ξεκινάω. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε νωρί και στην Πάτρα και θα. Πάλι καλά. 12 η ώρα το είχαμε λήξει το πανηγυράκι. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Ήρθε και ο κ. Βασίλη την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, τα, ναι, είμαστε, ναι. τα είδα. Τα είπαμε εκεί. Ε, αυτά. Οπότε στη Καλκίδα παίζουμε αυτή την Παρασκευή. Αύριο το βράδυ δηλαδή. Και το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη μετά, για μία ακόμη εμφάνιση μετά το, αυτό το μεγάλο σολτάκ που έγινε το Δεκέμβρη. Στο Μήλο. Στο Μ Μάλιστα. Το άλλο Σάββατο θα ενημερώσω ο Βρήκα το μήνυμα που σε αφορά Εμένα Είναι η Ακροάτρια, η Κωνσταντίνα δεν λέω το επίθετο Επίσης, ε, επίσης λέει σα έχω πει παλιότερα σε ένα νέο μήνυμά μου Σας έχω λόγο του ότι είστε νέοι την πρόταση να σας κάνω ένα μήνυ σεμινάριο κάποια μαθήματα τα οποία θα σας κάνω δώρο Αχα. Έχω το δικό μου σύστημα χορού Oh. Βασιζόμενα σε όσα έχω διδαχθεί Δασκάλα Μπαλέτου είμαι και σύγχρονο Είμαι από την επαρχία μεγαλωμένη Αλλά Αθήνα σπούδασα κτλ Έχω λέει το τάδε Και θα χαρώ να σας διδάξω να, τάδε? Ένα, ένα, ένα σύστημα μωρέ. Ναι, ναι. Το τάδε σύστημα χορού Και θα χαρώ να σας διδάξω Για να δείτε πόσο εύκολα Το σώμα σας για σένα λέει uh -huh. Είναι η φυλακή της ψυχής μας Είναι Το σώμα, σας, το σώμα σου είναι φυλακή τη δική σου ψυχή. Μα λέτε όλο αυτό τώρα. Ναι. Το λέω απλά πόσο εύκολα μπορεί να νιώσει ότι ξύπνησε μόλι τώρα και είναι ανάλαφρο. Λείπουν ρήματα και λέξει από τι προτάσει και παρόλα αυτά βγαίνει ένα νόημα. Google Translate, Να ζήσετε ραδιοφωνάρε μα χρόνια πολλά λόγω τη ημέρα κτλ. Τι διαφορά με όλο αυτό τώρα ξαφνικά. Επειδή Α, εσύ είσαι νέο και μπορεί επειδή είναι φυλακισμένη ψυχή σου αυτό το σώμα είναι. να την απελευθερώσει. να, να... δράπετε. Θα πρέπει να φορά όπου end. Ε, Μου χαλάει και... το νύχι το βαμένο. Κολάν και αυτό το φρουφρού, πώ το λένε, αυτό που φοράνε τα κορισσάκια όταν κάνουν μπαλέτο. Τολί. Γιατί το μήνυμα. Ναι, όλο αυτό λέγεται φορμάκι μπαλέτου, να το πούμε. Κάπω. Πώ τολί, αναλόγω. Μην πει. το βάλουμε σε ρόζο, ξεπαρεξηγήσουν. Αντρικό θα βάλω. Δεν θα το ναι. Ναι. ναι. Εδώ είναι λύσει. Ορίστε, η κοπέλα είναι έτοιμη. Ωραία, θα έψηχνα την πρόταση. Θα φτιάξουμε τη φόρμα επικοινωνία, αυτό έψαχνα. Θα κάνουμε τη φόρμα επικοινωνία, θα τη συμπληρώσουμε τώρα που θα βάλουμε διαφημίσει. Γιατί αυτό ο ήχο πρώτο ακούστηκε σαν ε, εφορία, σήμερα στη Βιέννη. Στην εφορία. Ah, Όχι, ας. γιατί στην εφορία βάζουν τέτοιο. Δεν έχει. Το 1867. Ο Στράου το έγραψε. Ο Γιώχαν. Ο Γιώχαν. Ο, Γιώχαν. ο, Γιώχαν. ο, Γιώχαν. ο Γιώχαν. Donc, Και πρώτο ακούστηκε σαν σήμερα. Είναι το βάλ των βάλ. Mm -hmm. Είναι ο γαλάζιο Δούναβη. Νομίζω το κανονικό είναι αντικρίζοντα ή βλέποντα το γαλάζιο Ιδούνο Βιντεοβι. Αυτό είναι ο πραγματικό τίτλο. Μα ταξιδεύει. Ε, το ξέρω. Για να μπει στην ιστορία του ραδιοφόνου το κάνει. Το ξέρω, είσαι έμπορας. Όχι, όχι. Να ε... παίζουμε μετά από χρόνια αυτό το ηχητικό Έχουμε που θα πει. Έχουμε μπει στην το ιστορία του ραδιοφόνου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιστορία του ραδιοφόνου. Και για το ραδιοφόνο το ίδιο. Και για το ραδιοφόνο το ίδιο. Αλλά ε, είναι ημέρα, σήμερα που ακούστηκε. Πού να το ήξερε αυτό όταν το γράφω ότι αυτό θα κρατούσε 200 και χρόνια. Η δε χρήση του κομματιού είναι. Διάβασα τι χρήσει του. Επίσημε. Μέχρι οι κινέζικε αερογραμμές μόλι απογειώνεται το αεροπλάνο, μόλι προσγειώνεται, βάζουν αυτό. Ακούγεται, είναι το τελευταίο κομμάτι που παίζει η ορχήστρα στι πρωτοχρονιάτικε συναυλίες στη Βιέννη. Στη διαφήμιση με, τα... Α, με το... το χαρτί υγεία, με τα καπιτονέ, με τα Λαμπραντόρ. Όχι αυτό με τι κουβάδε που πετάγανε. Όχι, με τα Λαμπραντόρ, τα μικρά που ήταν. Αυτό ήτανε. Νομίζω. Ναι, θα μπορούσε να έχει παίξει. Στα σανσέρ το σούπερ μάρκετ. Θα το <laughs> Έλαντε. Θέλω να πω, έχει πολλέ φορέ. Στι εφορίε. Στα αναμονή. Σε ποια εφορία παίζουνε έχουμε... το Strauss? Στι δημόσιε υπηρεσίε, βέβαια. Παίζουν ποια εφορία. και πριν, λέω: Ποια εφορία παίζει Strauss, είναι αυτή η εφορία. Ε, όχι, τη Λιούπολη, βέβαια, από καταλαβαίνεις, σε ε, να, να πληρώσω στη Ριωσία. <laughs> <Βέρτι. laughs> Αμάρτησα μαζί σου αυτό που έπρεπε. Σε βγάλε. Ποια, ποια εφορία παίζει μουσική, πα καλά. Οι δημόσια υπηρεσίε γενικότερα. Δεν έχει ποια δημόσια υπηρεσία. υπηρεσία. Τόσε φάρσε έχω κάνει. Εμένα θα μου πει Δεν μπορεί να βρει σαν αμονέκια. Νόμιζα εκεί στον Κισέ μπροστά. Τι είμαστε με στου κλαβενίδε στα τριριριλιά για να πείσουμε. Σε έργο, μα γι' αυτό λέω. Λοιπόν, ε, άκου μια ωραία ιστορία. Στον Στο, Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, θα γίνει το συνέδριο των 200 LGBT. Ε, φιλοξεν... Αστυνομικών Τι ε, Των ευ... Ευρωπαίων Των Ευρωπαίων Αστυνομικών Θα φιλοξενήσει αυτό το συνέδριο Είναι πολύς αξιών δράση αστυνομικών για τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, ε, Είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT Αστυνομικών αυτό είναι ο επίσημος τίτλος ναι. Και γίνεται στην Θεσσαλονίκη Τον, τον Ιούνιο ναι. Θα έρθουν εδώ 200 LGBT αστυνομικοί Ξέρεις στις άλλες χώρες είναι κανονικά Βλέπεις διάφορα σκηνικά ναι, ναι. Και τα λοιπά. Τι είναι το LGBT για να πούμε και στον κόλτσο μου, ομοφιλόφιλοι. α πούμε. Ομοφιλόφιλοι. Ασχολείστε να μην μπορούν, ναι, ναι. Γιατί να... είναι λεσβείε, γκέι, μπάι, τραν, Τι. Ναι, αυτό LGBT. Είναι QI. Να ξέρετε. Όχι, όχι, LGBT. Διαβάζω το, την επίσημη ορολογία που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Είναι α. οι Ευρωπαίοι, α. αποφάσισαν να την κάνουν στη Θεσσαλονίκη. η Ευρωπαίοι α. αστυνομικοί. Α. Και ζήτησαν την αιγίδα το του άρθιμου. Όχι, του άρθιμου. του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, του Χρυσουβοηδίου. Και απαντάει ο Χρυσοχοίδης σε απάντηση του ανατέρου σχετικού σας αιτήματο, γνωρίζουμε ότι αυτό το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί. Τέλος. Πέντε λέξεις. Oh. Τι, το ίδιο όμως συνέδριο... Μα ε... γιατί θα λέγεις τόσο προοδευτικός ο Χρυσοχοίδης. Στο ίδιο συνέδριο έχουν δώσει η Αιγίδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Δεν ξέρουν αυτοί. Θα έρθουν εδώ όλοι αυτοί οι αστυνομικοί. Ε, ξέρουμε τι δημοσιότητα δίνεται σε τέτοιου τύπου εκδηλώσει, συνέδρια. Το ελληνικό Υπουργείο Προστασία του Πολίτη δεν θέλει να δώσει. Δεν φτάνει οι άλλοι που έρχονται από τη θάλασσα και μα ελαιώνουν τον πολιτισμό. Να έρθουν και οι άλλοι να μα κάνουν όλοι LGBTQI. Ωραίο πολιτισμό όμω. Αλλά άμα δεν έρχεται το ένα, δεν έρχεται να δεις και το άλλος. όργανο τη τάξη ότι είναι τέτοιο. Θέλω να, να σοκαρίσουν. Αν έχουν μεταδοτική ομοφιλοφιλία. Θα πει, Καλά, κάτι, κάτι άλλο ένας, που, θα, ο που θα ο Χρυσοκοϊδη. Που θα σοκαριστεί. Να μπουν σε κατάληψη. Αυτό ήταν το ωραίο. Να κάνουν <laughs> εκλογέ μέσα σε κατάληψη. Όχι, θα θα και να μπουν σε να βγάλουν κάτω. Θα μπάτσες. κάνουν κάτι άλλο. Θα πάρουν μέρο στο Pride που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Τους και θα παρελάσουν με τι στολέ του. Oh. Όλοι Ευρωπαίοι. Όλοι Προφανώ θα είναι εδώ και οι δικοί μα. Βαλούρδι όλων των χρόνο Βαλούρδι <laughs> όλων των χωρών, εδώ είναι κανονικό. Και σε αυτό το σοβαρό είναι εδώ ότι το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, τη μοντέρνα ελληνική κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι Ευρωπαίος τη Ευρώπη που κάνουμε τα πάντα να ανήκουμε σε αυτήν. Έρχονται εδώ, διάλεξαν τη Θεσσαλονίκη. Τη διαφορετικότητα που ανεχόμαστε, που πρόοδου, τη φωτογραφία. Είναι συντηρητική. Και κοντοστέκεται και κοιτάει τι εκθέσει φωτογραφίε με τα προσφυγόπουλα και, και, και, και όλα αυτά. Και στα λόγια και στι είναι πολύ μπροστά, εδώ που είναι κάτι ανώδυνο. να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασία του Πολιτή. Ε, δεν πάει σοκ ο Ζωκοίτης. Επειδή δεν πάει σοκ, γι' αυτό. Αν ήταν δεξιό θα έδινε. Και δεν δίνουν όλο Δεν αυτό. θα δίνουν. Και Άλλωση. έχει πάρει μια διάσταση στο θέμα και αποδεικνύει ακριβώς το, τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Το 2020 Ωραία, όλα ο αυτά. Ο σκοτατισμός ξεφέγε από την Εκκλησία. Το 2020. 2020. Θα μπορούσε να πάει και κεραμέως. Ναι, βεβαίω. Αν ήταν κάτι σχετικά με, με τα κατοικητικά τη Ευρώπη, θα δίναμε 10 αιγύρια. Να πάει να του μοιράσει τα δαφυλάδια που μοιράζονταν τι προάλλε και Χουλαργό κατά τη ομοφιλοφιλία. Γιατί δεν θα πάνε εκεί ο άνθρωπο. Σχολεί, στα σχολεία του Χουλαργού. Αναμένετε από το Μητρόφωνο. Άνθιμος... Από αυτού είναι δεδομένο ότι θα πάνε, Αλλά περιμένουμε από το Χουσαγόητο. Α, τι θα, το θα πάνε που... Διαμαρτυρία, που... Νοίς, για διαμαρτυρία, εννοεί για το Gay Pride. Για διαμαρτυρία. Α, λέω μήπω. Για διαμαρτυρία. Νόμιζα, λέγαμε για το Gay Pride, ότι οι συμμετοχέ. Όχι, για διαμαρτυρία. Λοιπόν αυτά συμβαίνουν στο Βορρά Ήθελα να, τα, να σταθούμε λίγο σε αυτά Θε να βάλουμε τη βούλτεψη Σαν τρελός που... εγώ Όχι όχι η Χριστίνα, Χριστίνα να Την, την εγώ είχαμε θέλω. βάλει αλλά τη βγάλαμε να βάλουμε τη Βάλε βάλουμε λίγο βούλτεψη για τέλος είναι καλή Μου προξενή εντύπωση, δεν σας κρύβω, mm. Πώ ξαφνικά τώρα εξαντλήθηκε η υπομονή στα νησιά και πώ δεν δέχονται καμία συζήτηση για να δημιουργηθεί ένα κέντρο που θα υπάρχει τάξη για να προχωρήσει το άσυλο. Είναι το άσυλο. Αυτό, Ακούστε το με, θα σας πω μου προκαλή, προκαλή εντύπωση. Γιατί? Γιατί τα νησιά τελούσαν υπό επίταξη Όλα αυτά τα χρόνια σκεφτείτε ότι έξω από, τη μόρια, έξω από τη μόρια υπάρχει μια δεύτερη Μόρια ναι, ναι. την οποία είχαν επιτάξει οι ΜΚΟ. Ουσιαστικά είναι της πράγμαση, τα νησιά τελούσαν υπό επίταξη. Και αφού λοιπόν τελούσαν υπό επίταξη από τη μη κυβερνητική οργάνωση είπαμε να κάνουμε και εμείς ως κυβερνητική οργάνωση επίταξη. Δικαιολογεί εδώ όλο ναι, αυτό ναι. που το νεοχουντικό που πάνε να εφαρμόσουν με την επίταξη. Βέβαια, γιατί μόνο η ΜΚΙΟ και η ΟΚΙΟ, οι κυβερνητικέ οργανώσει. Αφού λοιπόν είχε, ήταν επιταγμένα, πάμε και εμεί. Εμεί κάνουμε ό,τι κάνει μια κυβερνητική οργάνωση. Αυτό που οποιοδήποτε άνθρωπο ακούει τη βούλτευση στα σοβαρά, ενώ όλοι ξέρουν ότι το μαλλίτι νοιάζει μόνο και βγαίνει επειδή πρέπει και ρωτάει ο δημοσιογράφο τάχα σοβαρά να πάρει άποψη από τη βούλευση. Όντω. Αν δείτε πώ ακούει. Αν Καλά, άποψη. βλέπω και του άλλου, ναι. Και είναι και εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Αυτό να το θυμόμαστε πάντα. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε το λαό. Είπαμε κλεισμένο το λαό. λαό. Ο λαό τη Πέμπτη μα πάει στο μαγαζί μου τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση. Άκουσε τίποτα για Τζιβαέρι, είδε κάτι. Από Τζιβαέρι, ναι, όχι. Ψάξε να δει τι κάνανε μαθητέ από την Κρήτη στο μουσείο στη... στην Αγγλία. Μπροστά στην Καριάτιδα τραγουδίσανε τον Τζιβαέρι. Μπράβο του! Α, είδα και μια σημαία, βαλά, ναι. Α, μπράβο αυτό. Δεν είπατε τίποτα όμω σήμερα στην εκμονπή. Είναι... Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε. Αυτά δεν συμφέρουν, ε? Αυτά πρέπει να λε, Ευρακή Αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε. Αν θα επιστρέψουν α, τα αγάλματα α, εκεί, α, όχι φτώχεια και μαλγίε τώρα. Το άγαλμα να έρθει, να Με μια επιστροφή Στα... στην κανονικότητα σωστή Σταμάτα όλο μιλάς σα... να μην Τι θα κάνω, ραδιόφωνο κάνω Αν δεν μιλάς στο ραδιόφωνο δεν έχει νόημα. Μι ραδιόφωνο μιλήσεις. πρέπει να μιλάς Λοιπόν, χάρηκα Έλα καλημέρα. Ο Κατουρούκαλος δεν είναι. Τι έπαθε, πήγε να, να παίξει. Μπάμπιχταν, τι πήγε να παίξει. Πού πα, ρε βοηδομήχαλα, ρε, ρε, ρε πού πα να παίξει με, με την κοιλούμπα σου. Με, με, Είδε φορά φοράγε και ποτάκι με τα κούνι και με τη γραβάτα να παίξει. Μπάμπιν, και με τόσε κατάρες που κουβαλάει από του συνταξιούχου. Δεν θα φας τ, τα μούτρα σου. Σε τι λε, θα τα τρώει τα μούτρα. Ε, να σου πω, ο αυτό για το δεν το έχει βρει, το ακόμα, να Τι να βρει κορονοϊόν, δεν το έχει. Αυτό θα το βρει σίγουρα. Θα το στείλει στεί στην Κίνα να χεστεί στο τέλειρο. Για φαντάσου αυτό ο άνθρωπο να παίρνει 10.000 εκατομμύρια και εμεί είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίε να, να παίρνουμε τα αρχεία μα, να γυναιγάμε του πελάτε με, με του ίδιου. Εξατάλει τι θέλει ο καθένα. Αν έχει διαλέξει αρχεία, αρχεία θα πάρει. Έτσι πάει. Τι ψήφισα από γυλικά, πάρει. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι καθηγητής. Καθηγητής τώρα. Στην Νέα Δημοκρατία είναι τι καθηγητής. Και καθηγητής να λέει ότι είναι το πτυχίο του ελέγχεται και μόνο που είναι στη Δημοκρατία. Παρασκευή δεν πιστεύω να έχει παράσταση το βράδυ. Έχω, στη χαλκίδα. 14 Φλεβάρι όταν γιόρταζαν οι άλλοι. Εγώ κράταγα την πίτσα στο χέρι. Πίτσε μπλε, στη χαλκίδα. Ο Τι πίτσε μπλε, πίτσες κόκκινο να το την Παρασκευή. Άλλε να το αλλάξω λίγο, θα δούμε. Ε τώρα Παρασκευή 14 Φλεβάρι μπλε δεν ταιριάζει. Ναι, ναι, ναι. Για εγώ την άλλη φορά ότι σε πάνω στις Παναγίας. Όλα και Εγώ είχα πια αρκετές, η δεν είχε πια αρκετές για να με θέλει. <laughs> Οι γονείς το θέλανε. Έλα, γεια! Ο Μπογδάνο είναι λάθο αυτό που λέει η σταλλινοφρένεια. Καταρχήν, ρε Μπογδάνο, τι σχέση έχει ο Στάλιν με αυτού του δύο φλόρου που κάνουν την εκπομπή. Νομίζω τι ότι ξέρει, α... νομίζω ότι έχει καθαρό μέσα του ποιο είναι ο Στάλιν, καταρχά. Λέει και... είναι αυτό με το μουστάκι ή αυτό με το μουσάκι. Δεν το έχει καθαρό. Τα μπερδεύει. Λοιπόν, καταρχήν είναι σαν να λε τώρα ο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να πούμε ο ράμπο. Δεν γίνεται καθόλου. Μία σωστή, για τη γνώμη μου, ονομασία τη ελληνοφρένεια είναι η I don't see this baby boy. Αποστολή, καλημέρα, Πινελόπη. Ποιο Πινελόπη? Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι που μόνο. Πριν από μερικέ μέρε έσπασε ο κεντρικό αγωγό ίδρυυση εδώ στο παλιό φάλιρο. Πάτε μια σουπερίστρα και μαζέψτε τα. Ένα κουβά. Ε, παιδί μου, έτρεχαν τα νερά. την να σου πω, περνώ, τα νερά πω. στο παλιό φάλιρο. Ναι, και του λέω. Ρε, παιδιά, τι έγινε. Σπάσα πάλι τα νερά τη μαγούλα και τι μου απαντάνε το συντεργείο. Σπάσα στα γέλια και μου λένε ναι, ρε, εσύ, φέρτε λεκάνε και κουβάτε θα τα μαζέψετε. Έτσι. Έχουμε Έχ... γίνει influencers πια. Τι να σου πω, έχει γίνει σήμα κατατεθέν. Πριν από λίγο άκουσα έναν τύπο τη αιρά εξέταση τη Βλέπει Χρυσή Αυγή που σου κάτι χοντρομανική γιατί το μουσουλμανισμό, για την Ελλάδα κλπ. Πέρσι λοιπόν την επόμενη φορά, άμα σε ξαναπάρει, ότι όπω έχω πει και την άλλη φορά, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν εδώ ούτε να μα εξισλαμίσουν, αλλά ούτε για να πούμε υπό τώρα. Λοιπόν, ήρθαν εδώ γιατί κάποιοι του βομβάρδισαν. Και αυτό που του βομβάρδισε πέρσι το Ιεροτοξισταστή Αυγή είναι τα αφεντικά του Γερμανοναζή και τα αποβράσματα των φασιστών ανά Και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Είναι τα αφεντικά σου, φίλε μου.